Στίχη 47 53 «Η σύλληψη του Ιησού» 47 «Ενώ δε ο Ιησούς ομίλη ακόμη, έξαφνα κατεύθασε ενόχλος και αυτός που ονομάζεται το Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, επήγαινε εμπρόσωπο αυτούς και πλησίασε τον Ιησούν για να τον φιλήσει. Διότι αυτό το σημάδι είχε δώσει σε αυτούς. Τους είχε νύπη δηλαδή, εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς». 48 ο δε Ιησούς του είπεν, Ιούδα, με φίλημα που έως τώρα είναι το δείγμα της αγάπης μας, προδίδεις Αυτόν που είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους και αναμενόμενος κατά τους προφήτας Μεσσίας. 49. Όταν δε είδον εκείνοι που ήσαν γύρω από τον Ιησούν αυτό που έμελε να συμβεί, ότι δηλαδή επρόκειτο να τον συλλάβουν και να τον πάρουν, είπαν προς Αυτόν, «Κύριε, εάν το επιτρέπει να τους χτυπήσουμε με μάχαιραν, 50. Κι ένας κάποιος από αυτούς εκτύπησε με τη μάχαιρα των δούλων του αρχιερέως και του έκοψε το δεξιόν αυτή. 51. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε «Αφήσατε, φθάνει ω αυτού, μην ανθίσταστε περισσότερον». Και αφού ήγγυσε το αυτή του δούλου τον εθεράπευσε. 52. Είπε δε ο Ιησούς προς του αρχιερείς και τους στρατηγούς του ιερού και τους πρεσβυτέρους που ήλθαν μαζί με τον όχλον εναντίον του. Ευγήκατε με σπαθιά και με ρόπαλα σαν να ήρχεστε εναντίον λιστούμ. 53. Όταν εγώ ήμιν μαζί σα κάθε ημέραν εις το γερόν, δεν εξαπλώσατε τα σχήρα σας επάνω μου για να με συλλάβετε και ήλθετε την ώραν αυτήν τη νυκτός. Αλλά αυτή η ώρα παρεχωρήθηκε από τον Θεόν ως ώρα η δική σας για να επιτύχετε το κακούργον σχέδιό σας και συμπίπτει αυτή προς την ώραν κατά την οποία ο σατανάς φανερώνει την εξουσία και δύναμή του, διότι στο σκότος γίνονται τα εγκλήματα και υπό το σκότος ζητή ο άνθρωπος να κρύπτεται, για ελευθέρος.